Η το του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Mm. Βασιλέα φουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγό σε και ου και καθάρισον εμάς ο βάση σκυλίδες και σώσον ψυχάς Θα ξεκινήσουμε από ένα σημείο που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη Τρίτη. Mm. Είχαμε μιλήσει για την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος, για αναγνώριση και την επιδίωξή του για πρωτεία. <Και> Βεβαίως υπάρχει μία πρόταση από το λόγο του Κυρίου μας να επιλέγουμε την τελευταία θέση. Κανεί μπορεί να το παρεξηγήσει αυτό και χωρίς να έχει προϋποθέσεις πνευματικές να επιλέγει την τελευταία θέση ως μια κατάσταση μιονεξίας και όχι ως μια συνειδητή επιλογή η οποία του δίνει χαρά. Υπάρχει πάντως ο πνευματικός νόμος που λέει όποιος θέλει να είναι πρώτος γίνεται τελευταίος και όταν θέλεις να είσαι επιτυχημένος και σπουδαίος γίνεσαι αποτυχημένος και ασήμαντος και όσο προσπαθεί ο άνθρωπος ε, να εμφανίζεται πρώτος ενώπιον των άλλων και να στεντεκέται όρθιο τόσο ο Θεός φέρνει τα πράγματα έτσι ώστε να αποκαθιλώνεται ο άνθρωπος και να συντρίβεται. Οπότε είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να θέτει τον εαυτό του στο περιθώριο και ο Θεός θα τον δοξάσει. Αυτή η βιβλή κουβέντα που έχει πνευματική βάση, ακούγεται λίγο ακαταλαβίστικη και επειδή έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε ένα πνεύμα μιας λογικής η οποία μας επιβάλλει ο κόσμος αυτό είναι λίγο παράξενο, αλλά το θέμα είναι πώς επιλέγει και αποφασίζει ο άνθρωπος να ζήσει. Αν πάλι ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο χωρίς όμω την χάρη του Θεού και χωρίς να αποβλέπει στην Χάρη του Θεού απλώς το κάνει σαν μια προσπάθεια ατομική θεωρώντας έτσι πως θα γίνει καλύτερος άνθρωπος είναι πάλι πρόβλημα. Οπότε η πρόταση αυτή το να επιλέγει ο άνθρωπος να μην δοξάζεται να μη την αναγνώριση προϋποθέτει την Χάρη του Θεού και προϋποθέτει έναν εσωτερικών πλούτων όπου ο άνθρωπος το κάνει αβίαστα και φυσικά. Και όταν ο άνθρωπος θορυβεί δηλώνει εσωτερική φτώχεια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε σιωπή με πήγνωση που δεν τον απασχολεί ε, το πώς το να τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι δείχνει μία εσωτερική ποιότητα που είναι καρπός της σχέσης μας με τον Θεό. Πάντως όταν ο άνθρωπος θέλει να είναι ψηλά πάντοτε αποτυχάνει. Σε σχέση τώρα με αυτό, ε... Μια... αποτυχία. αποτυχία μπορεί να σημαίνει και πραγματικά αποτυχία. Δηλαδή, ε, ο στόχος που βάζουμε, ο οποίο μπορεί να έχει ε, ο, ε, κάποιον προσωπικό οραματισμό να πετύχουμε κάτι. Στον τομέα των οποίων βρισκόμαστε μπορεί αν υπάρχει μέσα μας μία διάθεση προβολής του εαυτού μας μία αγωνιώδης προσπάθεια να κυριαρχήσουμε και να προβάλλουμε την αξία μας γιατί έχουμε κάποια έλλειψη εσωτερική, γιατί υπάρχει μία εγωπάθεια τότε επιτρέπει ο Θεός και αυτό το είδη το γονός που κάνει να αποτύχουμε για να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Πολλά λάθη και πολλές αποτυχίες δεν ερμηνεύονται μόνο ορθολογικά «Εγινε αυτό, γι' αυτό απέτυχα». Υπάρχουν και άλλοι όροι πνευματικοί που επιτρέπει αυτός για κάποιο λόγο και ένα σημαντικός λόγος είναι να μάθουμε την ταπείνωση. Γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να απτύξουμε κανένα είδου σχέση. Αυτή η σχέση που έχουμε είναι ψευδές τις σχέσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, που είναι και το πιο σημαντικό, ε, αποτυχάνει ο άνθρωπος στην πνευματική του πορεία. Αποτυχάνει στην πνευματική του στόχευση, που είναι η χάρη του Θεού. Ακόμη και στον πνευματικό αγώνα, όταν αγωνιζόμαστε για να κατακτήσουμε τον Παράδεισο, αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε εμείς, εμείς να επιτύχουμε να τα καταφέρουμε δηλαδή, τότε στερούμεθα τις χάρες του Θεού και έρχεται η πτώση, η αμαρτία, που γίνεται τότε ευλογία, αν θέλουμε, γιατί μας οδηγεί στη μετάνια και στην επίγνωση του εαυτού μας, το δυνατοτήτου μας και τι πραγματικά μας λείπει. σε αυτήν τη διαδικασία τώρα που ο άνθρωπος θέλει να πορευτεί υπάρχουν κάποια πράγματα που χρειάζονται προσοχή. Θα φανταζόταν κανείς ότι εφόσον τώρα κάνουμε έναν αγώνα και είμαστε σε μια πορεία να εξετάζουμε τον εαυτό μας σε ποια κατάσταση είναι. Να τον μελετούμε, να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τι γίνεται. Αυτό είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να μετρούμε τον εαυτό μας σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποια κατάσταση είναι, σε ποιο επίπεδο είναι και τι χρειάζεται μπροστά του να κάνει. Να μην, δεν χρειάζεται λοιπόν να βλέπουμε τι πετύχαμε, τι κατορθώσαμε, πού βρισκόμαστε. Αυτό ακούγεται λίγο παράξενο. Τι εννοούμε με αυτό. Καταρχήν το να μελετώ τον εαυτό μου, να δω πού είμαι, πού βρίσκομαι, τι αμαρτία έκανα, πόσο αμάρτησα, σε ποια πορεία βρίσκομαι. Πέρα από το ότι είναι μια εργασία αυτοαπασχόλησης και εγκλωβισμού εις τον εαυτό μας, γεννά και κάτι άλλο. τη σύγκριση. Μεταξύ των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπο ψάχνει μέσα του και λέει: Τώρα τι έκανα, ποια είναι η αμαρτία μου, σε ποιο σημείο βρίσκομαι, στην ουσία αρνούμε την χάρτη του Θεού και τη μετάνοια. Ψάχνω έναν τρόπο μέσα από την λογική μου να δικαιωθώ. Ψάχνω έναν τρόπο, λέω, να τα βρω με τον εαυτό μου. Στην ουσία ψάχνω να βρω έναν τρόπο να αποδείξω στον εαυτό μου ότι. Δεν είμαι τόσο χάλια, έχω κάποια στοιχεία δικά μου του εαυτού μου στο οποίο μπορώ να στηριχθώ. Και αν δεν έχω τώρα θα τα κατακτήσω μετά. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Το ζητούμενο είναι να Για με τη χάρη του Θεού. Όχι να αποδείξουμε τον εαυτό μας αν είναι λίγο ή πολύ κακός ή καλός. Αυτή η πολυ κακο η μελέτη του εαυτού μου, να δω σε ποιο σημείο βρίσκομαι στην ουσία είναι μια προσπάθεια να προστατεύσω τον εαυτό μου ο οποίος φύγεται με το γεγονός ότι δεν είμαι καλά. Θύγομαι και λέω ότι πω, πω, είμαι χάλια. Πόσο χάλια είμαι, για να δω. Πώς μου χθες, πώς είμαι σήμερα, πώς θα είμαι μετά. Είναι να κλείσουμε στον εαυτό μου Όπου ο αγώνας μου και η προσπάθειά μου δεν είναι για να βρω τον Θεό, να αγαπήσω τον Θεό, είναι να προστατεύσω την εικόνα του εαυτού μου, να περισσώσω την ιδέα του εαυτού μου. Δεν αντέχω να γκρεμίζεται το είδωλό μου και προσπαθώ μέσα από την έρευνα του εαυτού μου να αναστήσω το είδωλο του εαυτού μου, να σταθεί στα πόδια του και όχι να συνάψω σχέση με τον Θεό. Όχι να μετανοήσω, όχι να συντριφτώ. Πολλέ φορές... Ο, η, η διαδικασία μετάνοιας που υποτίθεται η μετάνοια, έχει αυτά τα στοιχεία. Η ενοχικότητα που γεννά και την καταθλιπτικότητα οφείλεται και σε αυτό το σημείο. Ο σχολαστικός τρόπος όπου μπορούν να πλαι, μπορεί να πλαισιάζουμε τις αμαρτίες μας δεν σημαίνει κατανάγκη. Λεπτότητα συνειδήσεως όπου σεβόμαστε την χάρη του Θεού, σεβόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό ή σεβόμαστε τον συνανθρωπό μας. Αυτή η λεπτολόγηση προέρχεται από το γεγονός ότι φοβούμεθα ότι δεν είμαστε καλά και πρέπει να βρούμε τρόπο να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε καλά. Και έτσι ασχολούμαι να διαρκώς με τον εαυτό μας, με την κατάστασή μας και με τους λογισμούς μας. Και επειδή αυτό δεν είναι υγιής πράξη θα βγει στη συνέχεια και θα προβληθεί και στους άλλους ανθρώπους. Θα αρχίσει η σύγκριση. Πόσο καλός είμαι εγώ, πόσο είναι ο άλλος, πόσο προχωρημένος είναι ο άλλος, πόσο πιστός είναι, Έχω τι κάνω. <κυρίζει> κοινώνησα αυτός, εγώ δεν κοινώνησα σήμερα. Πόσα παιδε έχει αυτός, πόσα εγώ. Και αρχίζουν οι λογισμοί να τρελαίνουν τον άνθρωπο, γιατί ακριβώς είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του και δεν έχει παραδοθεί στην χάρη του Θεού. <κυρίζει> Έρευνα, ασκώσε με αυτό σου ο δρόμος που θα σου οτιδήσει στο θεό. Κάποιος σκαλοπάτια, τα πήρα έτσι, μεθοδικά. Ποιος άλλος τρόπος είναι. Δηλαδή, μέσα σε πλάγια μέση μέρας, μπορεί πόσο χωρίς να πέρανται σε κάτω ένα άλλο, να βγάζεται εγωιστικά, ή με μια διάθεση εξωτεροψίας. Ε, Κάνω την αυτόν έλεγχο μου, ζητάω συγγνώμη, έτσι και η χώρα μου, και μην τα Αν είναι το τρόπος, ποιος... Ναι, ίσω δεν έδωσε, δεν δόθηκε τόσο πολύ διευ... να το διευκρινίσουμε. Σαφώ γνωρίζω τα χάλια μου, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτά. Ξέρω σε ποιο σημείο, αλλά δεν ασχολούμαι και δεν μελετώ σε ποιο σημείο είναι. Όλη μου προσπάθεια είναι η μετάνοια. Ήδη είμαι ένα νεκρό άνθρωπο και αμαρτωλό άνθρωπο ούτω ή άλλω. Και αυτό που με απασχολεί είναι να μετανοήσω. Είναι λεπτή η όρια αυτή. Πολλέ φορέ το να μελετώ, αμάρτησα. Το να ασχολούμαι με τον μου, πόσο αμάρτησα, τι έκανα, πώ έγινε, πώ θα διορθωθώ, δεν είναι μετάνοια. Αλλά προσπαθώ μόνο μου, αφεαυτού μου, με τι δικέ μου δυνάμει να αναστήσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό τον μελετώ, γι' αυτό τον ψάχνω. Ενώ. Ούτω ή άλλω είμαι Όλη μου κίνηση πλέον είναι να βγω από τον εαυτό μου και να μετανοήσω. Να συντριφτώ, να πέσω στα πόδια του Θεού. Να ζήσω το έλλειμμα του. Να ζητήσω την συγχώρηση του, να ζητήσω την αγάπη του. Αν όμω, εμεί θέλουμε να ξεφύγουμε από το να μην σκεφτόμαστε συνέχεια τα δικαιώματά μα. Αλλά οι άνθρωποι μα θα μα πλήσουν συνέχεια αυτά. Τι γίνεται αυτό. Δεν ασχολούμαι με τα λατώματά μου, να το πω. Ε, ε, συγγνώμη το όνομα σου. Ελισάβετ. Γνωρίζω τα λατώματά μου, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτά. Τα γνωρίζω και τα καταθέτω στην αγάπη του Θεού και αγωνίζομαι. Δεν ασχολούμαι, δεν τα περιεργάζομαι, δεν τα μελετώ. Δεν εξετάζω σε ποιο σημείο είναι κάθε φορά. Γιατί το. Και, και πώ το καταλαβαίνω αν είμαι λάθο ή ζωστό. Αν αυτό μου βγάζει ειρήνη και προσευχή. Και, με, και η μου έχει ελπίδα και χαρά. Αν η μετάνεα μου είναι μια καταθλιπτική διαδικασία, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αν αυτή η διαδικασία να μελείται στον εαυτό μου δεν μου βγάζει προσευχή και ειρήνη λογισμό, δεν είμαι καλά. Το καταλαβατε, αυτό είναι έτσι κάποιο ένα διευκρινιστικό σημείο. Αν ασχολούνται οι άλλοι και μου τα θυμίζουν, εάν εγώ έχω συνηθίσει τον εαυτό μου να τα καταθέτω στον Θεό και αυτά τον άλλον θα τα καταθέσω στον Θεό και θα, μετα... θα είμαι σε κατάσταση μετανοίας αν όμως ήδη έχω ξεφύγει και συνεχώς περιεργάζομαι τον εαυτό μου γιατί δεν τολμώ να τα καταθέσω ενημετάνοια στον Θεό τότε αυτόματα όλες οι επιδράσεις των άλλων που έχω αντί να τις δεχθώ και να τις καταθέσω ενημετάνοια στο Θεό τις κρατάω και ρίζω και κλαψουρίζομαι και θλίβομαι και λέω πως πω, τίποτα δεν κάνω πόσο καλή είναι η άλλη και πόσο χάλια είμαι εγώ αυτό δεν είναι μετάνοια τι γίνεται όταν αυτή η σύμφωση και ο εαυτός μας. προέρχεται το γεγονός ότι φοβόμαστε ή πως είμαστε αχάριστο και μετράβει το λόγο της κοινής μας και, της, και τους κομπούς μας. Ε, δεν κατάλαβατε το ερώτημα σας. Ο, όταν, όταν είμαστε αχάριστοι δηλαδή. Ότι συγκρίνουν τον εαυτό μας όταν συγκρίνουμε πόσο καλό ή πόσο καλό, κάτι έκανα σε κάποιον. Μήπως φοβόμαστε, μήπως αυτό που κάνουμε ένα προέρχεται από μια χαριστία, δεν σχεδόμαστε καλά από τον εαυτό μας γιατί σχεδόμαστε αχάριστα ενώ δεν θα άπρεπε, η εξουσία, δεν πρέπει να σχεδόμαστε αχάριστοι. Κοιτάξτε, αν καταλάβουμε ότι είμαστε αχάριστοι, πρέπει να πάθουμε να γίνουμε ευχάριστοι. <coughs> να καταθέσουμε το Θεό, την, την κατάντια μας στον Θεό, ούτως ή άλλως τέτοιοι είμαστε. Ε, αλλά το να γίνει αυτό μια διαδικασία σχολαστικισμού γιατί είμαι μία περιδεή συνείδηση που βλέπω παντού ενοχές και αμαρτίες αυτό δεν με πάει μπροστά δεν ξέρω αν έδωσα κάποια απάντηση ή αν κατάλαβα το ερώτημά σας κάτι άλλο θέλετε να πείτε Ναι. ίσως δεν κατάλαβα καλά ε... πάντως αυτό θέλει προσοχή όπως μπορεί να κινδυνεύσουμε από την αδιαφορία μπορεί να κινδυνεύσουμε και από τη λεπτολόγηση. Και κατανοούμε πως... πως καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα αυτό. Η λεπτολόγηση και η μελέτη του σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε έχει δύο προβλήματα. Αποδυναμώνει τη διαδεκασία μετανίας και προσευχής και... Μετά από τη στροφή προς τον εαυτό μας, τρεφόμαστε στον άλλο και έρχεται η σύγκριση. Και προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Ή σε ποιος είναι ο άλλος ή σε σημείο σημείωμαι εγώ. Χρειάζεται να διαφυλάξει ο άνθρωπος πάση θυσία, την ελπίδα και τη μετάνοια. Αν ακόμα κάποια κατάσταση ή κάποια δυναμία μας δεν την αντέχουμε, μην την μελετουμε και πολύ. Μην την ερευνούμε και πολύ Ας την αφήσουμε ως ένα σημείο έτσι Να, να έχουμε την οριμότητα Ό,τι μας απαγοητεύει πολύ Μην το πιάνουμε στα χέρια Να πιάνουμε την προσευχή μας Να πιάνουμε τη μετάνοια Και να αφήσουμε την χάρη του να μας φωτίσει Και να μας ενισχύσει Δεν είμαστε πάντα έτοιμοι Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας Δεν τον αντέχουμε Γιατί δεν έχουμε βαθιά πίστη Και βαθιά μετάνοια Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουμε πως αυτός που μας δικαιώνει δεν είναι ούτε η γνώση του εαυτού μας, ούτε η αγώνας μας, ούτε η προσπάθειά μας, ούτε η αρετή μας, αλλά ο Σταυρός του Κυρίου. Η χάρης και η αγάπη του Θεού. Και όλος μου ο αγώνας είναι να παραδοθώ σε αυτή την αγάπη, την ελευθερία μου να τη στρέψω σε αυτή την αγάπη. Και όσο είμαι στα δικά μου, δεν μπορώ να ανοιχτώ σε αυτή την αγάπη. Παγιδεύομαι. Έρχεται λοιπόν... Ε... Όταν λοιπόν αντιμετωπίσουμε έτσι τον εαυτό μας, δηλαδή κάνουμε αρχή μετανοίας, τότε θα επιτυχημένοι, δηλαδή παίρνουμε, μετέχουμε στην χάρη του Θεού. Όταν όμως υπάρχει και ένας κίνδυνο κάθε τόσο μελετούμε τον εαυτό μας, τις αμαρτίες μας ή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, θα πέσουμε ή σε υπερηφάνεια, όπου ξεπέρασε αυτό το πάθος, ή σε κατάθλιψη, δεν κάνω τίποτα. Δύο είναι οι εχθροί του ανθρώπου, που λέει ότι θα σωθεί, ότι είσαι Άγιος, και ο που λέει ότι δεν θα σωθεί. <coughs> Όπω λέει και ο Άγιο Ισουλανό, έχει τον νου στον Άδει και μια που ελπίζουν. Δύο είναι οι εχθροί μα, που μα λέει ο ένα λογισμό ότι είσαι Άγιο, και ο άλλο ότι είσαι χαμένος δεν θα σωθεί. Έτσι λοιπόν, η μελέτη του εαυτού μα, χωρί μετάνοια, χωρί προποθέσει, χωρί να υπάρχει κατάσταση προσευχή, κινδυνεύουμε είτε από την υπερηφάνεια, ή και από την κατάθλιψη, δηλαδή την απελπισία. Θέλετε πάνω εδώ να ορτήσετε κάτι. Πάντε, πόσο εύκολο είναι η στιγμή που πώς θα φτούμε να δείχνουμε <coughs> την κατάθλιψη, να περάσουμε στην αδιαφορία. Ναι, δύο είναι οι εχθροί. Η στιγμη που προσπαθούμε θα να δειχνουμε την καταθλιψη να περασουμε στην αδιαφορια ναι δυο ειναι οι εχθροι η ραθυμια και η απελπισία. Και η απελπισία μπορεί να οδηγήσει στη ραθυμία. Σαφώς, ε, εάν κανείς με το να μην πολεμήσει, την, με το να, μην, να θέλει να ξεφύγει από την κατάθλιψη, θέλετε να πείτε ότι μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση αδράνειας, έτσι. Σαφώς θέλει προσοχή αυτό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Λιωνός έχει τον ούσο στον Άδη και μη απελπίζου είμεθα σε κίνηση μετανοίας η καρδιά μας ήδη είναι στον άδειο, τοποθετούμε τον εαυτό μας θεληματικά στον άδειο. λέμε εδώ είναι η θέση μας αυτό μας αξίζει αλλά ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού αν ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει διάθεση και δεν θέλει να στρέψει την ελευθερία του σε αυτή την αναζήτηση ότι και να κάνει εντάξει θα βρίσκει τρόπους να ξεγλιστρά είτε από τη μια πλευρά είτε την άλλη αν όμως, όμως έχει μια σοβαρή διάθεση ο άνθρωπος να αναζητήσεις την αλήθεια, θα βρει και τον τρόπο να ξεφύγει από αυτά τα διλήμματα. Αυτό το δίλημα υπάρχει και υποπίπτουμε στη μία ή στην άλλη κατάσταση γιατί μέσα μας δεν υπάρχει κίνητρο. Δεν αγαπούμε την αλήθεια. Δεν αγαπούμε τον Θεό. Οπότε αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ανθέρω, η τι είναι, δάκρυ και πόνος είναι μια λογική αλλαγή του τρόπου ζωή. Δεν το καταλαβαίνω <και> τότε να πούμε άλλα λόγια τότε να πούμε άλλα λόγια λοιπόν να δούμε λοιπόν μερικά συμπτώματα που δείχνουν ότι υπάρχει σκοτάδι στην ψυχή μας να δούμε μερικές καταστάσεις που δηλώνουν ότι η καρδιά μας βρίσκεται στο σκοτάδι. Καταρχήν και αυτό θα το αναφέρουμε στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων. Να δούμε κάποιες συμπεριφορές κάποιες ενέργειες μας που δηλώνουν ότι η καρδιά μας δεν έχει ζωή και δεν έχει φως. Για να υπάρχει πνευματική ζωή κατ' τόνο λόγω των πατέρων μας, χρειάζεται να υπάρχει σωστή, καλή ή αν θέλετε τέλεια επικοινωνία με το περιβάλλον μας. Μια κακή επικοινωνία με το περιβάλλον μας εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει αρχή της πνευματικής του πορείας. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή αν ο άνθρωπος δεν, δεν τακτοποιήθηκε ή δεν τακτοποιείται με το περιβάλλον του. Αυτό είναι να το έχουμε, είναι νόμο. Αν δεν τα βρούμε μεταξύ μα, πως θα τα βρούμε με τον Θεό. Και πόσο αληθινή σχέση μας είναι με τον Θεό, αν δεν τα έχουμε βρει μεταξύ μα. Οπομένω, μια κακή σχέση, μια λαθεμένη σχέση, δεν μπορεί να μα αφήσει να προχωρήσουμε. Θα είναι ψεύτικη πνευματική πορεία. Το σκοτάδι μας θα το ονομάζουμε φως, αλλά δεν θα είναι φως. Εάν δεν έχουμε μια απλή, φυσική, άνετη σχέση με τους ανθρώπους, αν δεν έχουμε μια άνετη παράδοση του εαυτού μας στον τον άλλον και δεν τον βιώνουμε τον άλλο ως μέλος του ιδίου σώματος, δεν μπορούμε να έχουμε Θεόν αν δεν βιώνουμε τον άλλο ως μέλος του ιδίου σώματος αν δεν βιώνουμε τον άλλο ως μέλος μας δεν μπορούμε να έχουμε Θεό αν δεν μπορούμε άνετα να παραδώσουμε να αφαιθούμε στον άλλον που σημαίνει όχι αδιάκριτο σχέση αλλά το να μην φοβούμε τον άλλον δεν μπορούμε να έχω Θεό αν είμαι καχύποπτος Ανασφαλής, επιφυλακτικός, βλέπω τον άλλον ως αντίπαλο και δεν έχω άνετην και φυσική σχέση κάτι δεν πάει καλά σήμερα με Οι σχέσεις μας οφείλουν να είναι άνετες, απλές, φυσικές. Ο άνθρωπος του Θεού έχει απλές και φυσικές σχέσεις με όλους και ξέρει αυθόρμητα. Και αυτόματα να οριοθετεί τις σχέσεις όπως πρέπει. Γιατί σαφώς όταν μιλούμε για παράδοση του εαυτού μας στον άλλο, δεν σημαίνει υποδούλωσης του εαυτού μας σε εμπαθεί καταστάσεις, αλλά παράδοσης του εαυτού μας στον τον άλλο, σημαίνει παραδίδω τον εαυτό μου στον άλλον για να οικοδομηθείς, το σώμα του Χριστού και μια υγιής πνευματική σχέση όχι για να ικανοποιούνται άρρωστοις καταστάσεις η έννοια της αγάπης είναι πάρα πολύ διαστρα... παραχαραγμένη αγαπώ δεν σημαίνει υποκύπτω στα πάθη μου ή στα πάθη μια σχέση ή του άλλου ανθρώπου αλλά αγαπώ πάρα τον εαυτό μου σημαίνει προς οικοδομή συνάπτο σχέση με λόγο με αλήθεια όχι ανεφ λόγου και αλήθειας αυτό δεν είναι παράδοση όταν δεν έχουμε αυτή τη διάθεση οι σχέσεις μας είναι αδιάκριτες είναι, δεν είναι ορεθετημένες είναι σχέσεις ή υπερβολής ή έλλειψης ή εξάρτησης ή σύγκρουσης Όταν λείπει η επίγνωση Ο λόγος του Θεού Επαναλαμβάνομαι Οι σχέσεις μας έχουν ή την, Είναι κυριαρχούμενες Ή από την υπερβολή Ή από την έλλειψη Από την εξάρτηση ή τη σύγκρουση Θα δούμε λοιπόν Κάποια σημεία Που φανερώνουν το σκοτισμό Της ψυχής μας το πρώτο σημείο είναι το μίσος, το μίσος κατά του πλησίου. Δεν θα περιορίσουμε την έννοια του μίσους μόνο σε μια επιθετική εμπαθή κίνηση προς τον άλλον, αλλά μίσος είναι η έξωση του ανθρώπου από την καρδιά μου, από τη ζωή μου. Ναι. ναι, να μην μισούμε απλά, να αποφεύγουμε από κάποια άτομα που μας επηρεάζουν. Ναι, αυτό πολύ ωραίο, θα το συζητήσουμε και αυτό που είπατε. Δεν απο... ε, Είπες ότι δεν, απο... δεν μισώ. Δεν το μισείς, mm -hmm. απλά γιατί για το λόγο σε και για, για το λόγο για να μην σε παρασύρει κι αυτός. Δεν θέλει, yeah. Απλά Απλά τον αποφεύγεις, αλλά συγχρόνως κατά βάλος και για αυτόν, ναι, γιατί προσπάθουν να επηρεάζει κι Κοιτάξτε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. θέλουμε όμως στην εξή διάκριση. Να είμαι σίγουρος ότι η οριοθέτηση μιας σχέσεως που μπορεί να είναι μια ε, σχετική απομάκρυση δεν κινείται από μια εμπαθή διάθεση ανταγωνισμού, σύγκρουσης και αυτοδικαίωσης. Προστεύω, γιατί να είναι αυτο... Αλλά... Προέρχεται από μια διάθεση προστασίας και το για αυτού και του άλλου. Ναι. Από καταστάσεις οι οποίες δεν προχωρούν. Συγχρόνω, όμω, τον και γι' αυτό, γιατί προσπαθεί να και Αυτό είναι το, πιο υγι... το... Η μεγαλύτερη υγεία. Και σε αυτή η περιοχή δεν είναι αγάπη να είμαι καλλιασμένος με τον άλλο, όταν αυτή η σχέση δεν είναι υγιής. Δεν είναι αληθινή. Η διάκριση θέλει χάρισμα όμως να γίνει. Ναι. Και η διάκριση θέλει χάρισμα και η διάκριση θέλει ταπείνωση. Τι ναι. είναι... πορεία ζωής. Είναι πορεία ζωής. Και επειδή το μυαλό μας δεν είναι αρκετό, είναι και μια φορμή να προσευχόμαστε και να ζητούμε φωτισμό από τον Θεό. Άρα πρέπει να για να έχουμε διασκήσεις. Ναι. Ε, Αυτό είναι ο σκοπός, η χάρις. Δεν υπάρχει και υπάρχει σχέση χωρίς τη χάρη, χωρίς τη χάρη του Θεού. Εμείς έχουμε παρεξηγήσει τα πράγματα. Σεβρούμε ότι η σχέση είναι τα τραλαλό-τραλαλά, η ψυχική σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο, η ανέξοδη σχέση που απλώς ο ένας χαϊδεύει τον άλλον και τον ταντεύει. Και, φως, και εκεί που δεν υπάρχουν παρεξηγήσει, δηλαδή κρατούμε ισορροπίες. Αυτό δεν είναι σχέση. Η σχέση περνάει μέσα από το σώμα του Χριστού. Ειδόν την κυρισκέση υπάρχει πολύ καλή έλλειψη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος σπερβάρει κάποιος έχει την έλλειψη. Γιατί είναι μία οδηγύτερα στοιχεία. Mm -hmm. Όταν κάποιος καταλαβαίνει ποιος έχει την έλλειψη, πιστεύει με την έλλειψη. Είναι καλό να προσπαθήσεις mm -hmm. να γεμίσεις το καινο του άλλου. Όταν είπαμε έλλειψη δεν εννοούμε αυτή την έννοια. Mm -hmm. Αλλά εννοούμε οι σχέσεις μας είναι ελλειπείς. Είναι το αντίθετο της εξάρτησης. Είναι απόμακρες. Είναι ψυχ Άλλο, τι βλέψε, το θα το το πούμε παρακάτω αυτό. Αυτό περιέχεται στο δεύτερο σημείο που θα αναφέρουμε στη ζήλια. Λοιπόν, επομένω πολύ σωστά το είπατε ότι δεν σημαίνει μια διακριτική τοποθέτηση μέσα, μέσα από μια δικασία προσοχής και ταπεινώσεως μια διακριτική στάση δεν είναι μίσος, ίσα ίσα είναι αγάπη πως ο Θεός μας παιδαγωγεί πως έρει την χάρη Του και μας οδηγεί στην επίγνωση δεν είμαστε πάντα έτοιμοι για την σχέση για το πλησίασμα για την, για την ε, ε, σωματική παρουσία του άλλου ανθρώπου αυτό που κυρίως ελέγχεται είναι η καρδιά μας τι έχει η καρδιά μας αν έχει αποβάλει τον άλλο αν η καρδιά μας έχει υπερηφρονήσει τον άλλον άνθρωπο αν η καρδιά μας έχει απορρίψει τον άλλον άνθρωπο πολλές φορές η αληθινή αγάπη επιβάλλει την οριοθέτηση και προστασία των σχέσεων Συγγνώμη, ο που γνωρίζει τα μενόμενα μπορεί να μου δώσει την αγάπη Του και μετά να την πάρει πίσω δεν την παίρνει ο Θεό, εγώ φεύγω από την αγάπη Του. Το λέμε σχηματικά έτσι, μου παίρνει την αγάπη. Στην ουσία εγώ απομακρύνω από την αγάπη Του Θεού. Λοιπόν, μίσος στην ουσία είναι να μην θεωρώ ότι ο άλλος είναι ως το είναι μου. Ο άλλος είναι το είναι μου. Είναι η ύπαρξή μου. Είναι ο εαυτός μου. Άλλο το ψυχολογικό γεγονός που λέει στενοχώρηθηκα, με στενοχώρησε, παρεξηγήθηκα, δεν παρεξηγήθηκα, έχω μέσα μου μια δυσαρέσκεια και πριν το αποκαταστήσω και να το δουλέψω μέσα μου και να βγάλω θετικά αισθήματα μιλούμε για κάτι παραπάνω. Να συνειδητοποιήσω ότι ο άλλος είναι η ζωή μου. Είναι το είναι μου. Και ο γνωστός και ο άγνωστος. Αυτό όμως δεν δημιουργείται με μία καλλιέργεια νοητική αλλά αυτό γίνεται βίωμα της καρδιάς μου αν έχω παραδοθεί στον Θεό αν έχω σχέση με τον Θεό αν η καρδιά μου μετέχει στα δώρα του Θεού κοινωνώ της αγάπης του Θεού που δεν την κοινωνούν οι Άγιοι αλλά οι αμαρτωλοί που μετανούν όταν λοιπόν η καρδιά μου ζήσει αυτή την χαρά τότε αυθόρμητα και μόνο το είναι χαρά πνευματική στην καρδιά μου περιέχονται όλοι έτσι λοιπόν από τη στιγμή που θεωρείς ότι ο άλλος είναι κάτι ξένο από εμένα είναι κάποιος άλλος είναι ένας έτερος ο άλλος κάτι διαφορετικό από εμένα τον ξεκόβω από την υπαρξή μου τον απορρίπτω από τον εαυτό μου αυτή είναι η κατάσταση μίσου. Αυτό μπορεί να φυσικό για τον άνθρωπο σήμερα του κόσμου Για τον άνθρωπο που θέλει να ζήσει κατά Θεό είναι τελείως αφυσικό αυτό Γι' αυτό θέλουμε μεγάλη προσοχή Να δούμε η καρδιά μας πως κινείται Δηλαδή Ο άλλος για μένα Μέσα στην καρδιά μου Μέσα στην συνείδησή μου Τι αξία έχει Τι λέει για μένα αυτός Η μνήμη κάποιου ανθρώπου Τι βίωμα αφήνει στην καρδιά μου αυτό είναι το ουσιαστικό. Όχι πως εκφραζόμαστε εξωτερικά. Αλλά η μνήμη ενός προσώπου τη γεύση αφήνει στην καρδιά μου. Αυτό κρίνει τα πάντα. Ποια είναι η θέση φυσικά σαν άνθρωποι μεταπτωτικοί που παλεύουμε άλλος αφήνει θετικότεροι, άλλος αρνητικότεροι. Το ζητούμενο όμως είναι όλοι να αφήσουν την γεύση. Γιατί όλοι έχουν το ίδιο κομμάτι, το ίδιο μερίδιο. Είναι όλοι κομμάτια του Χριστού. Αυτό όμως για να το φτάσει, ο άνθρωπος πρέπει να πολίμησε τα πάθη του, τις ιδιολειψίες του, τις εξαρτήσεις του, τις προτιμήσεις του, τους εγωισμούς του, δηλαδή που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αλευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτά τα πράγματα. Να έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον του Χριστός να είσαι κατάσταση μετάνοιας, αλλιώς ο δικός μου και ο δικός σου. Ο ημέτερος και ο ξένος, οι διακρίσεις, οι διαχωρισμοί. Μπορεί να κορδεύουμε τον εαυτό μας, ότι όμως κινούμε θα με τον ίδιο τρόπο και να, είδες, μιλώ με όλους. Δεν είναι έτσι. Είναι η μνήμη ενός προσώπου τι βίωμα, τι αίσθηση αφήνει στην καρδιά μου. Τι διάθεση αφήνεις στην καρδιά μου. Από εδώ ξεκινάει η πορεία μας να νικήσουμε την εμπαθή διάθεση που μπορεί να και ω μίσος ή να ενεργοποιήσουμε τη θετική διάσταση που είναι η αγάπη. Το μίσος λοιπόν θεωρείται από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Για ποιο λόγο. Γιατί είναι έκφραση μεγάλης εμπάθειας. Για ποιο λόγο. Φανερώνει το μίσος άνθρωπον που δίλεψε πολλά χρόνια στα πάθη. Έχει γίνει επιστήμονη στο πάθος. Και απόκτησε μία σκληρότητα η καρδιά του ανθρώπου. Τέτοια σκληρότητα που όχι απλώς δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε καν να διαφορήσει. Αλλά έχει μπει μία σκληρότητα στην καρδιά του. Και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και ποιο είναι το δύσκολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις... Δεν αποφασίζεις να ελευθερωθεί από το πάθος και λευθερώνεσαι. Μπορώ να πω δεν θα χτύπησω έναν άνθρωπο. Μπορώ να πω δεν θα βρίσω έναν άνθρωπο. Αλλά δεν μπορώ να πω δεν το μισώ επειδή το είπα. Πρέπει να αλλάξει όλη η καρδιά μου. Πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος. Δεν λέω α δεν το μισώ και τελείωσε δεν θα το μισώ. Δεν λέω δεν δε, τον αντιπαθώ και τον αντιπαθώ. Γιατί οικοδομήθηκε μια καρδιά η οποία θέλει να αναδομηθεί να κρεμιστεί, να ξανακτιστεί να αρχίζουμε να κτίσουμε από την αρχή θέλει πολύ δάκρυο ο άνθρωπος τότε όταν έχει σκληρότερα στην καρδιά του όταν έχει εμπαθή διάθεση προς κάποιον άνθρωπο όταν είναι εγκλωβισμένος στην απομόνωση των λογισμών του που ζητούν τη δικαίωση των λογισμών του, του εγωισμού του την προσπάθεια μέσα στη μειονεξία του να επικυριαρχήσει και να εξυπηρετήσει τον εγωισμό του ο άνθρωπο θέλει πολύ πόνο, πολύ δάκρυ για να συνέλθει. Δεν είναι υπόθεση μια κουβέντα, μια απόφαση. Δεν είσαι σήμερα έχει μίσο και αύριο σου φεύγει το μίσο. Δεν έχει σήμερα αυτή την επαθήκα κατάσταση και αύριο σου φεύγει. Χρειάζεται να αγωνιστεί ο άνθρωπο. Και αν δεν το κάνει εσύ, θα το κάνει ο Θεό. Θα σε συντρίψει με την αγάπη του, με κάποιο σταυρό, κάποια δοκιμασία για να έχει ο άνθρωπο να μαλακώνει. Να αποκτά ευαισθησία. Να αποκτά έλεοση η καρδιά του. Έλλον θέλω και ουθυσία. Χρειάζεται λοιπόν, δεν είναι υπόθεση ο άνθρωπος να πολεμήσει την εμπάθεια της καρδιάς του. Δεν, δεν είναι αρκετό απόφαση μια στιγμής, αλλά μια εσωτερική διαδικασία να καθαρίσει την καρδιά του άνθρωπου, Να κάνει δουλειά σε βάθος, να θέσει σε λειτουργία την καρδιά του, να ενεργοποιήσει την ευαισθησία του να αλλάξει τις λογισμούς του να αλλάξει τις διαθέσεις του να αλλάξει τις σκέψεις του το, το ό,τι έχει χτίσει μέχρι εδώ Πάτερ, αυτή η σχέση που το συνάδελφο είναι σαφέστατα, σαφέστατα. Ε. αν είναι πλούσιος τα λέμε διαφορετικά λοιπόν. Το ο εταιρόδοξο και ο αλόφητο, ο οποίο αντιμετωπίζεται με μεγάλο μέρο του κλείου, με το μεγάλο μέρο του λαού, επί 20 διάφορα, κατά τη γνώμη μου Γιατί το γεγονό αυτό από την ίδια την Εκκλησία. Αν τη και αν υπάρχει, είναι λάθο. Ξεκάθαρα. Μου πολύ εάν συντηρείται και αν υπάρχει είναι λάθος δεν δικαιολογείται για κανένα λόγο αυτή η διάθεση ναι Δεν να φαλαγεί κάποιος από το κακό του αυτό είναι ο καλύτερος τρόπο, ποιος θα λέγαμε σωστή κίνηση να οδηγήσει το αβίμα, να οδηγήσει τον εαυτό του τέλο πάντων στα χέρια του θεού με μιστωσύνη ή βεβαίω από την άλλη πλευρά να οδηγήσει τον εαυτό του στα χέρια του πολύ κανεί. Παλιού που θα έχει καλύτερα από τα Και τα δύο το ίδιο είναι. Ένα άλλο σκοτισμός τη ψυχή μα είναι η εξουδένωση. Το να θέλουμε να ταπεινώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Έχει βαθύτερη έννοια εξουδένση. Δεν είναι απλώ να ταπεινώσει τον άλλο, αλλά να κρίνε τον άλλο. Και όταν κρίνω τον άλλο, πάντα θα το βγάλω άχρηστο. Και τον κρίνουμε για να τον βγάλουμε άχρηστο. Γιατί, για να φανούμε εμεί ότι είμαστε εντάξει. Μπροστά στην κρίση των ανθρώπων, ούτε ο ίδιος ο Θεός στέκεται. Πολλές φορές και τον Θεό βγάζουμε άχρηστο. Και αμφισβητούμε τις συνεργίες Του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, η διάθεση κρίσεως υπάρχει για να βγάλουμε τον άλλον μηδαμινόν, άχρηστον, ελλειπήν. Αυτή λοιπόν η διάθεσή μας να τραπεινώσουμε τον άλλον, παίρνει πολλές μορφές. Ποια μορφή άλλη μπορεί να πάρει. Το να θέλω να επιβάλλω την ιδέα μου στον άλλο. Το να θέλω να επιβάλλω το θέλημά μου στον άλλο. Το να θέλω να επιβάλλω την άποψή μου στον άλλο. Μα χάνεται, ένα χαθεί. Μου, μου σε κανείς αυτόν τον ρόλο Έχει πατέρα Και σύμφωνα με τη διάθεσή του Θα το προστατεύσει Η διασύνη μας λοιπόν Να επεμβαίνουμε στη ζωή του άλλου ανθρώπου Και να επιβάλλουμε Τη γνώμη μας, τη γνώση μας Καλύπτει Δικές μας ελήψεις Όταν ο άνθρωπος, ένα άλλο παράδειγμα Όταν ο άνθρωπος Θέλει διδαρκώς να διδάσκει, να παρατηρεί, να ελέγχει, να καθοδηγεί, γιατί ξέρει πολλά, είναι ύποπτο. Τι σημαίνει αυτό, επειδή ο ίδιος δεν είναι καλά και ξέρει τα χάλια του, ασυνήρυτα, τα καλύπτει με το να το παίζει τον των άλλων. Όταν με τρομάζει ο εαυτός μου, όταν Ξέρω ότι έχω μια αταξία μέσα μου, έχω ένα μπέρδημα μέσα μου, δεν είμαι καλά. Θα δείτε, άνθρωποι που δεν είναι καλά θα είναι δάσκαλοι του στους άλλους. Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά με τον εαυτό του, όσο επί το πλήστο, γίνεται καθοδηγητής στον άλλο, θέλει να γίνεται. Και το να γίνω δάσκαλος στον άλλο είναι μια άλλη μορφή εξουδένωσης, μια άλλη μορφή κριτικής στάσης. Πώ επέβαινε η του άλλου, Πώ ξέρω τι είναι ο άλλο, Ποια είναι τα δεδομένα του, ξέρω. Πώ μπορώ, εάν είμαι υπό το κράτο τη αμαρτία και είμαι σε κατάσταση μετανοία, να είμαι ταυτόχρονα και καθοδηγητή και διδάσκαλο. Οπότε, πολλέ φορέ ο πλουτισμό των γνώσεών μα είναι ένα καλό εργαλείο στα χέρια μα για να ξεχνούμε την πραγματικότητά μα. Με το να καθοδηγούμε και να διδάσκουμε και να παρατηρούμε και να διαπιστώνουμε και να, διαγνώσω, να διαγνώτουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άλλο άνθρωπο. Τι χρειάζεται από εμάς σιωπή και προσευχή, τίποτα άλλο. Αυτός είναι πραγματικός σκοτισμός της ψυχής μας. Μέσα από την εμπειρία του Πατέρα μα θεωρείται ότι αυτή είναι αυτοκτονία πνευματική. Το να θέλω να διδάσκω τον άλλον άνθρωπο χωρίς να μου το ζητήσει χωρίς να μου δώσει αυτό το δικαίωμα πολλές φορές ούτε ακόμα ήδη οι επιτρέπεται ούτε οι σύντροφοι επιτρέπεται αδιάκριτα και προσβλητικά να παρεμβαίνουν στη ζωή των άλλων ανθρώπων μα είναι παιδί μου δεν είναι δικό σου παιδί του Θεού είναι Μα είναι ο άντρα μου, εντάξει, είναι άντρα σου, είναι παιδί σου, αλλά ξέρετε, οι σχέσεις δεν είναι σχέση τέτοιου είδους εξάρτησης που καταργεί τη ελευθερία του, προ, του προσώπου και η αυτοτέλεια και η αυτονομία του προσώπου. Επομένω, δεν έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε τη δική μας άποψη και το θέλημα στον τον άλλον άνθρωπο. Μια άλλη μορφή... Ε... Ναι. Είπατε ότι είναι κακό κάποιο να διαβάσει τι κάρτε του. Είναι εξαιρετικό χαρακτήρα, γιατί δεν το ζήτησε κανεί. Από μια άποψη μόνο. Ακόμα ο Θεό πήγαινε από μέρη σε μέρη για να διαβάσει. Κανεί δεν το ζήτησε όμω. ο Θεό, όχι εμεί. Αν είμαστε Θεοί είναι, και ο Θεό που έχει τη διάκριση ξέρει να καθοδηγεί, όχι εμεί. Και αν έχουμε τέτοια κλίση από τον Θεό. Και αν μα το ζητήσει επιμόνο ο άλλος να του πούμε, ναι. Αλλά όχι από μόνοι μας. Να δούμε τώρα ένα άλλο τρίτο πρόβλημα που είναι η ζήλια. Ένα πνευματικό και ψυγικό νόσημα. Το οποίο διαταράσσει την ειρήνη και την ενότητα στις σχέσεις των ανθρώπων. Η ενότητα στην Εκκλησία δεν είναι σημαντική, χωρίς αυτή δεν υπάρχει Εκκλησία. Η ενότητα λοιπόν και η ειρήνη διαταράσσεται με τη ζήλια, που υπάρχουν δύο λόγοι και δύο αιτίες που οδηγείται κανείς στη ζήλια. Είτε από αγάπη, είτε από διάθεση απόθησης, προσβολή και απόρριψη στο άλλο. Έχουμε λοιπόν την ζήλια η οποία προέρχεται από αγάπη. Είναι αυτές οι εξαρτηματικές σχέσεις που διεκδικούμε την αποκλειστικότητα και είναι η άλλη μορφή ζήλιας όπου ο άνθρωπος θέλει να φαίνεται καλύτερος από τον άλλον και φτάνει σε σημείο να λυπάτε που άλλους είναι καλά. Έχουμε τέτοιε περιπτώσει. Φτάνουμε και σήμερα. Σήμερα λέμε ότι είμαστε χαρούμενοι, γιατί είναι, είναι έγκλημα. Yeah. Σήμερα για να είσαι καλά, πρέπει να λες ότι είσαι χάλια. Οπότε, χρειάζεται προσοχή. Να δούμε λοιπόν. Θεο... Ζηλεύω κάποιον από αγάπη. Τον θεωρώ δηλαδή τι, δικό μου ενώνομαι αναπόσπαστα μαζί του όμως κανείς δεν ανήκει σε κανένα να σε κάποια σχέση α το πούμε έρωτος ο έρωτα λέει γεννάει ζήλια γιατί Όλοι είναι δικό μου είναι ο δικός μου άνθρωπο. είμαι ενωμένος αναπόσπαστα μαζί του αυτό δεν είναι σωστό δεν είναι που ανήκει κανείς σε κανένα η σχέση αυτή Βεβαίω είναι λογική και η αντίδραση αυτή είναι φυσική. Όταν υπάρχει αυτή η συναισθηματική ένταση και εξάρτηση, ασφαλώς θα υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις και Αυτή όμως είναι μια ανθρώπινη ψυχολογική σχέση. Η εν Χριστώ σχέση, η σχέση εν το σώματι του Χριστού, δεν έχει τέτοια διάθεση και διάσταση. Η φυσική ανθρώπινη σχέση μπορεί να έχει τέτοια πράγματα. Όμω η εντοσώματη του Χριστού σχέση δεν έχει τέτοιες συμπεριφορές και αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν η ζήλια μπορεί να εκφράζεται πως. Ως ενδιαφέρον, ως φροντίδα, ως αγάπη να σώσω τον άλλον άνθρωπο. Είναι δικό μου άνθρωπος. Ξεκινάει από μια εσωτερική υπερβολή. Από μια ζέση, από ένα ζήλον για τον άνθρωπό μου. Ζήλος, ζέση, υπερβολή. Που όμως, τι κάνουν, παρεμβαίνουν αδιάκριτα στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου, τον πνίγουν τον άνθρωπο και καταστρατηγούν την προσωπική του ελευθερία με αποτέλεσμα τη διατάραξη της σχέση. Το προσέξουμε αυτό. Η υπερβολή που υπάρχει μέσα μας, είπαμε και στην αρχή για το σχήμα υπερβολής έλλειψης, που εκφράζεται ως ζέση, ως πόθος, ως ζήλος για τον άλλον άνθρωπο, μας οθεί στο να χάσουμε τη διάκριση μιας υγιούς σχέσης. Και τότε απαιτούμε από τον άλλον. Διεκδικούμε από τον άλλον. Παρεβαίνουμε και κατασταρτηγούμε την ελευθερία Του. Δεν επιτρέπω στον άλλο να αγαπήσει τίποτα παραπάνω από εμένα. Δεν ανέχομαι να αγαπήσει τίποτα παραπάνω από εμένα. Γιατί, γιατί τον αγαπώ. Να, η αγάπη που γεννάται ζήλια. Η αληθινή αγάπη οθεί τον άλλο να αγαπήσει και τους άλλους. Εμπνέει τον άλλο να αγαπήσει και τους άλλους. Για να αισθανθούμε ότι όλοι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Γι' αυτόν τον λόγο αυτή η μεγάλη αγάπη μπορεί να καταλήξει και σε τεράστια σύγκρουση. Και σε παρερμηνία συμπεριφορών και μηνυμάτων. Και μπορεί να Υπάρχει και ένα άλλο Γιατί όμως υπάρχει τέτοια διάθεση προσφοράς όταν υπάρχει αυτού του είδου η αγάπη. Και φροντίδα όχι γιατί αγαπώ τον άλλο, γιατί αυτό δεν αγάπη, αλλά για να υποχρεώσω τον άλλο να είναι κοντά μου, όπω κάποιο κάνω κάποιο δώρα για να νιώθει υποχρεωμένο να με αποδέχεται, να μου κάνει τα θελήματα και λειτουργώ με μια στρατηγική. Του μιλάω καλά όταν θέλω να κερδίσω του μιλάω άσχημα όταν θέλω να συγκρουστώ, κάνω ένα δωράκι, κάνω κολπάκια. Έτσι, αυτέ τα άθλια χριστιανικά, λοιπόν. Με τον ίδιο τρόπο όταν θέλω να δεσμεύσω τον άλλο κοντά μου και να τον πείσω ότι οφείλει να δεσμεύσω τον κοντά μου του πουλάω αγάπη. Για να λάβω δέσμευση. Για να λάβω εξάρτηση. Και λέει ο άλλος σου εγώ σου δούσα τόσα πώς μου φέρθηκες. Ποιο σου είπε να του δώσει. Το είπε η ανάγκη σου. Γιατί είσαι ζηλιάρη, Γιατί είσαι ζηλιάρα. Έτσι λοιπόν... Οι πράξεις αγάπης, δεν είναι αληθινές πράξεις αγάπης. Γίνονται για να διασφαλιστεί το αναπόσπαστο και μοναδικό της σχέσης όπου απαγορεύονται να συμμετέχουν και να παρεμβαίνουν άλλοι. Αν αυτό που το μπορέσει. Δεν είναι σωστά να λέμε ότι ποιος ήταν αυτός. Για να φτάσουμε στο στάδιο περιπέριο της αγάπης, από είναι το η... Δεν θα να πει ποιο είπε να μου δώσει. πολύ Δεν, άκουσε... δεν... δεν... δεν... δεν... ποιο σου είπε να μου δώσει Όχι, δεν άκουσε τι είπαμε. Λέω ότι στην περίπτωση που δίνει κανείς αγάπη για να λάβει πρωτοκαθεδρία στην καρδιά του άλλου, όταν δίνει με συμφέρον για να εξαγοράσει πρωτοκαθεδρία, μετά, μετά, όταν δεν λάβει την ανταπόκριση να μην κρίνει δεν δίνω την αγάπη για να λάβω Είναι Ή έναν τρόπο να μην Κάποια στιγμή είναι αυτό. <κ Cin>. Κανένα <σχερφή> έχει τα του. Κάποια στιγμή θα Ναι, όλα, όλα τα φυσικά πράγματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν τα ορια τους. Μα, ε, γι' <σχερφή> για αυτό το πάλι, τα, κριμάς, τα τα κρυμνάκια. τα τα σου. Mm -hmm. Αλλά κάποια στιγμή θα Δεν είναι Όσο είναι πολύ πρόστιμο να πει που σου είχε έναν φόρμα. Δηλαδή, τι νόημα έχει. Ποια περίπτωση Η σοφία λέει ότι είναι πρόστιμο να λέμε Ποιο σου είπε να μου δώσει αγάπη. Μα δεν αυτό. Ναι, ούτε αυτό που έδωσε άλλο είναι αγάπη. Είναι συμφέρον. Αν ήταν αληθινή αγάπη, δεν θα το έλεγε αυτό. Δεν είναι όμω συμφέρον. υπάρχει περίπτωση, λέω, υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχει διάθεση ζήλιας σε μια σχέση συναισθηματική εξάρτηση, η αγάπη που δίνει πάντα δεν είναι καθαρή σε αυτή την περίπτωση που δεν είναι καθαρή που τη δίνουμε για να υποχρεώνουμε τον άλλον δεσμευμένο κοντά μας υποχρεώνουμε τον άλλον κάτι για να δεσμεύει το κοντά μας που εξαγράζουμε αυτή την κατάσταση τότε δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρε το άνθρωπος γιατί δεν αποκρίθηκε άλλο στην αγάπη γιατί δεν ήταν και δική του έντιμη καθαρή στάση δεν πιστεύω να δώσουμε τόσο μεγάλη κακία Δεν υπάρχει για κακία Λέμε υπάρχει περίπτωση Να δώσουμε κακία Λοιπόν Υπάρχει η θέση για να το δώσουμε πιο διευκριστικά Σε αγαπώ ε Σε αγαπώ Και πολλές φορές και οι γονείς το κάνουν Αλλά να έχω πρωτοκαθερία στην καρδιά σου Αυτό είναι αγάπη Σε αγαπώ ε Σου κάνω τα πάντα αλλά εγώ να μου δικώ άνθρωπος μην έχει κανέναν παραπάνω από εμένα. Δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι ελευθερία. Σε αγαπώ και κάνω ό,τι θέλεις εσύ. Αν τον αγνωρίζεις καλός δεν τον γνωρίζεις, τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η ελευθερική αγάπη. Αλλιώς είμαστε εχμαλωτισμένοι στην ανάγκη μας. Η αγάπη δεν έχει ανάγκη, είναι ελευθερία. Είμαστε εχμαλώτε στην φύση μας τότε. Αυτό πάντως θέλει προσοχή να το δούμε. Πολλές ενεργειές μας δεν είναι καθαρές. Δεν είναι δυνατό να ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο και μετά να έρχεται σύγκρουση. Κάτι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν. Και μετά αυτό τι γεννάει. Γεννάει και το άλλο. Πιστεύω μετά αφού εγώ έδωσα τόσα πολλά πράγματα. Εγώ αφού σου δώσα εκείνο σου φρόντισα το άλλο θυμάσαι τότε και ήμουν έτσι και πάντα. Άρα έχω δικαίωμα στη ζωή σου. Που σημαίνει ότι Έχεις και εσύ υποχρεώσει εναντί μου, άρα πρέπει να μου δίνεις λογαριασμό για το πού πηγαίνεις και τι κάνεις. Έχω σου δίνω αγάπη, άρα σε υποχρεώνω εσένα να ανταποκρίνεσαι στις δικές μου ανάγκες και άρα έχω δικαίωμα να σε ρωτώ πού πηγαίνεις και τι κάνεις. Αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι αγάπη. Τέτοιου είδου δυστυχώ είναι και σχέσεις του ζευγαριού και τρώγονται. Αν υπάρχει μια αληθινή διάθεση αγάπης που χρειάζεται τι να πολεμήσει ο άνθρωπος τη ζήλια από μέσα του για να το πολεμήσει τη ζήλια από μέσα του τι είναι η ζήλια ξέρετε η ζήλια έχει δύο λόγους ή πρόρχεται από ένα υπερτροφικό εγώ ή από ένα μειονεκτικό εγώ η προερχεται απο ενα υπερτροφικο εγω η απο ενα μειονεκτικο εγω η ζηλια το υπερτροφικό εγώ εγώ είμαι ο Λεβέντης είναι δεν να μου αρνεί εσύ λοιπόν πρόκειται από μια σιγουριά του εαυτού μας που θεωρούμε αυτονόητο άλλο άλλος να υπακούει στις ανάγκες μας. Και θεωρούμε σημαντικό το ότι τον το ανταποκριθήκαμε μόνο στο βλέμμα ότι είναι σημαντικό τι θέλει άλλο. Ή από ένα μειονεκτικό εγώ. Όπου η μειονεξία μας οδηγεί σε αυτού του είδους τις προσφορές. Υπάρχει προσφορά η οποία προέρχεται προσφορα η οποια προερχεται από μιονεξίες, από έλλειψη αυτοεκτίμησης, που ζητή ο άνθρωπος μίαν επιβεβαίωση. Και όταν δεν τη βρίσκει, αυτή η επιβεβαίωση έρχεται η σύγκρουση. Αλλά για να μπει ο άνθρωπος σε μια ουσιαστική σχέση προηγείται κάτι άλλο. Όσο είναι δυνατό βέβαια να πολεμήσουμε τη ζήλια μέσα μας και το άρως, τον άρρωστο, εγωισμό μας. Και δεν μπορεί να γίνει αυτά να το δουλέψεις με τον εαυτό μας. Άρα δεν μπορείς να οικοδομήσεις σχέση με τον άλλο αν δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να... εμείς τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι μια σχέση όποιαδήποτε μορφής είναι η χαρά μας. Δηλαδή είναι η μετοχή μας, το κεφάλαιο μας που επενδύουμε. Δεν θα βρεις τίποτα, δεν θα αναπτυχθεί το κεφάλαιο σου αυτό, δεν θα βρει κέρδη αν πρώτα δεν δουλέψει μέσα σου και δεν έχει προϋποθέσεις. Θέλει ο άλλο σου και καλά επειδή είναι 25 χρόνια παντρευτεί. δεν είσαι έτοιμο παλικάρι μου ή η κοπελα μου καλή. Φτιάξε πρώτα το μέσα σου. Πολέμησε τα πάθη, αυτή την παθή διάθεση. Απόκτησε μια εκτίμηση του εαυτού σου. Και ο Θεό γι' αυτό είναι. Για να σε αναγνωρίσει. Για να σου δώσει την αγάπη του. Να σου μπαλακώσει την καρδιά. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο να έχει κληρότητα καρδιά. Που συνεπάγει αυτό τσιγκουνιά, σύγκρουση, μούτρα, εχθρότητε, απομόνωση. Πώ είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει τι μειονεξίε του και ζηλεύει και τη σκιά του να οικοδομήσει σχέση, μπορεί, είναι δυνατό. Αυτό όταν συναντήσει με κάποιο άνθρωπο, με, κά με ένα άλλο άνθρωπο, όλα αυτά θα προβληθούν πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τα προβάλλει, είναι υποχρεωτικό, δεν γίνεται. Σε αυτόν τον άνθρωπο, ε, τι σχέση δεν υπάρχει. Τότε, που, αυτό που είπαμε, αγαπητοί, τι είναι τότε, να υπακούω σε όλη αυτή την ασθένεια, να υποκείπτω σε όλη αυτή την ασθένεια και να μην αντιδρώ, να μην τοποθετούμε. Τουλάχιστον να μην σιωπώ, τουλάχιστον να μην απομακρύνομαι από αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι έλλειψη αγάπη. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν βγαίνει τίποτα. Ή θα κορδευόμαστε, θα δουλεύουμε τον εαυτό μα και θα λέμε ωραία λογάκια, ή θα γεννηθεί κάτι σημαντικό. Και το σημαντικό δεν μπορεί να γεννηθεί. ο καθένα μέσα μα, μέσα του, ο καθένα μα, δεν μπούμε σε δικασία μετανάστευση και συντριβή. Δεν γίνεται. Χωρί συντριβή, χωρί να μαλακώσει η καρδιά μα και να δούμε ποιο είναι ο τη ζωή μα, δεν μπορεί να βγει τίποτα. Λέει άλλως έχω το λογισμό μου, ζηλεύω, ε, εντάξει και τί, ε, κάνεις τίποτα όμως Άφησε το λογισμό μας, υπάρχει ο λογισμός. δεν είναι πρόβλημα αυτό, όλοι έχουμε διάφορα δουλέψαμε σε αυτό ή ψάχνουμε, Μη, τι κάνουμε, τα πάθη μας πώς θα δουλεύουμε με αντιπαλότητες Σούπε πες μου και το κρατάμε μέσα μας και το διαιωνίζει το κακό δεν γίνεται μετάνο, δεν γίνεται εξαγορεύση δεν γίνεται εξομολόγηση, δεν γίνεται συντριβή δεν γίνεται προσπάθεια προσωπική. Δεν μπορεί δια να φύγει κάτι Δεν μπορεί με μια διαλογική διαπραγμάτευση Χωρίς εσωτερική διάθεση και προϋποθέσεις και μετά αλλάξει κάτι Δεν αλλάζει Περιπλέκεται περισσότερο πρόβλημα Αν δεν αλλάξει η καρδιά μας Όσο και να συζητούμε Όσο και να συνευρισκόμαστε Δεν γίνεται τίποτα Περιπλέκεται και διονύσει το κακό Έτσι λοιπόν Μια άλλη μορφή ζήλιας Είναι ε αυτή η διάθεση απόθυσης που κυρίως στηρίζει ένα μειονεκτικό εγώ μετρώ τον εαυτό μου αυτό που είπαμε και στην αρχή συγκρίνομαι και ζηλεύω γιατί διαπιστώνω άλλος μπορεί πιθανό είναι καλύτερος από μένα που είναι το πρόβλημα εδώ έχει ταξίες προβλήματα καταρχήν ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δώρο από τον Θεό έχει τη δική του κλίση και αντί να ψάξουμε το δώρο που έδωσε ο Θεός να το θέσουμε σε λειτουργία βλέπουμε το δώρο του άλλου αντί να δούμε την ιδιαίτερη κλίση που έχει ο καθένας μας και να τη θέσει σε εφαρμογή παρακολουθούμε τον άλλον ένα πρόβλημα όσο παρακολουθείς τον άλλο και δεν ασχολείσαι με αυτό που σου χάρισε ο Θεός όχι μόνο μπορεί να μπέσει σε κατάσταση πάθου και εμπαθού καταστάσεω, αλλά δεν δουλεύει, αχριστεύεις αυτά που σου έδωσε ο Θεό. Τα θάβει. Θάβει αυτά που σου χάρισε ο Θεό. Στον ένα έδωσε ένα, στον άλλο πέντε. Δεν θα πει στον άλλο που έδωσε ένα που είναι τα εφτά. Θα σου πει το δύο πού, ε, το έκανε δύο. Στον άλλο που είναι πέντε θα ζητήσει παραπάνω. Όμω, όσο ασχολούμεθα με τον άλλο και δεν δουλεύουμε με αυτό που μα χάρισε εδώ στο λίγο το πολύ. Αδικούμε τον εαυτό μας και προσβάλλουμε τον Θεό. Το δεύτερο είναι, άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύω στην ενότητα. Όταν εγώ βλέπω τον άλλο και λέω άλλος έχει αυτό, εγώ έχω το άλλο, σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι ένα, δεν είμαστε ένα με τον άλλο. Είναι κάτι ξεχωριστό από εμένα. Δεν λειτουργούμε σαν ένα σώμα. Άρα λειτουργούω ατομικά. Η ατομικότητά μου, ο ατομοκεντρισμός μου, η άρνηση του σώματος του Χριστού με οδηγεί σε αυτή τη διάσπαση της σκέψης και των λογισμών και το τρίτο σημείο αρνούμε τη μετάνοια αφού η μετάνοια είναι η θύρα όλων των δωρεών ό,τι και αν έχουμε, ό,τι στραβο και αν έχουμε με τη μετάνοια ο άνθρωπος δοξάζεται ενδύεται τη χάρη του Θεού η ζήλια λοιπόν αυτό του είδους δημιουργεί ανταγωνισμό χωρισμό ο ανταγωνισμό τι φέρει ο άλλο είναι απέναντί μου. Δεν είμαστε ένα. Γεννιούνται διάφοροι λογισμοί. Και τι γίνεται, γεννητε... αυτό φέρνει το χωρισμό. Μπορεί με τον άλλο μιλάω. Αλλά δεν είμαστε ένα. Έχει φύγει από την καρδιά μου. Είναι απέναντί μου. Και τον παρακολουθώ και βλέπω είναι χαρούμενο ή λυπημένο. Είναι σε καλή καλή κατάσταση. Εμεί πάντα λέμε ο άλλο, είσαι καλά ή δεν είσαι καλά. Δεν μα ενδιαφέρνει καλά ή κακά. Είναι απέναντί μου, η εικόνα του Θεού. Δεν με νοιάζει. Το να ασχολούμε με ποια είναι η κατάσταση του άλλου ανθρώπου είναι υποπτό. Δείχνει ότι η έννοια μου είναι αν είναι, αυτός, είναι καλύτερα από εμένα ή σε ποια κατάσταση είναι. Δεν σε διαφέρει αυτό το πράγμα. Όποια και είναι η κατάσταση του αυτού του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού. Όποια και είναι η κατάσταση του είναι στα χέρια του Θεού. Και το τρίτο σημείο, μετά από τον χωρισμό έρχεται η κακότητα. Που εκφράζεται με το να ενοχλούμε με το καλό του άλλου, έτσι να με τσιμπάει κάτι. Πρέπει, παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει ένα φοβερό διχασμό. Από τη μια έρχεται το καλό του ανθρώπου και με τσιμπάει λίγο και λέει ρε, παιδί μου, εντάξει. Ε, ναι, χάρηκα. Χάρηκα, χάρηκα. Ξέρετε και που χάρηκα. Λοιπόν, από την άλλη όμω, α μην πάθει και κακό. Ε, να πάθει λίγο, όχι πολύ. <ΣΣ1> <ΣΣ2> δηλαδή, α κάνει και μια μαρτίουλα μόνο. Εγώ θα κάνω. Να αισθάνομαι και εγώ κάπω καλύτερα. Και ταυτόχρονα έχουμε και ναι και όχι εκείνη τη στιγμή για το κακό του άλλου. Και αυτό είναι μια κόλαση στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι λεπτά πράγματα. Αν θέλουμε να αγωνιστούμε όμω, πρέπει να τα δούμε. Όλοι μα πάσχουμε από αυτά. Μην τρομάζουμε να τα δούμε. Να, nah, όταν εγώ δεν θέλω να δω αυτό που μπορεί να υπάρχει σαν πάθος μέσα μου, ή και γνώριζα τι κάνω, αρχίζω να διδάσκω του άλλου περιζήλια. Επειδή τα γνώρισα καλά και δεν μπορώ να έλθω σε αυτό να το δω εγώ ο ίδιο, αρχίζω και να διδάσκω του άλλου. Και μιλώ στου άλλου για αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν η ψυχή. Δεν μπορεί να χαρεί με αυτόν τον τρόπο. Η ψυχή ακόμα δεν έχει ανοιχτήσει τον Θεόν. Δεν έχει κάνει έναρξη του πνευματικού αγώνα. Έναρξη του πνευματικού αγώνα θα γίνεται αν ο άνθρωπο αποφασίσει ολοκληρωτικά να ανοιχτήσει τον Θεόν. Ο Θεός θα του δώσει τη διάκριση το πώ, με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό για να είναι δημιουργική σχέση να στον άλλον άνθρωπο. Όχι ποτέ αδιάκριτα. Θα το πούμε από το επόμενο τρίτη, γιατί πέρασε η ρίδα, το ρολόι και τρόμαξε.